Στοιχοι 8 έω 10. Όλοι είμαι θα αμαρτωλεί. 8. Έχουμε δέ απόλυτον ανάγκη του καθαρισμού τούτου, διότι φέρομαιν μέσα μα την αμαρτία. Εάν είπαμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανόμεν του εαυτούς μα και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μα. 9. Εάν όμω ομολογόμεντα αμαρτία μα με συνέστηση τη ενοχή μα, είναι αξιόπιστος στηριτή των υποσχέσεών του περιαφέσεω των αμαρτιών μα. Είναι δέκα και δίκαιος, και ως εκ τούτου, ύστερα από την θυσία του Χριστού, όχι μόνον η αξιοπιστία του, αλλά και η δικαιοσύνη του απαιτεί να μας συγχωρήσει τα αμαρτίας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικίαν. 10. Εάν είπουμε ότι δεν έχουμε διαπράξει καμία αμαρτίαν, διαψεύδουμε και παρουσιάζομαι ως ψεύστην των Θεών που βεβαιώνει στην Γραφή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και ο λόγος του τότε δεν εφώτισε τα σκαρδίες μας και δεν επέδρασενε στο εσωτερικό μας.